101,5 FM Stereo. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβος του. Τι άλλα ελληνικά ρε, γάμο, το να χρησιμοποιήσουμε. <Κι> τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε. Ρε πούσιμο Να, να σας βγάλουν στο δρόμο να πάτε με το πάλι του καροτσάκι με το χείρ Σόμπλε και να το πετάξετε στην Τζιτάλια. Στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα. Είναι νόμος αυτού του κράτους. αναγκαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας. Μπορούν να βρει τη στιγμή να ισοπεδώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλεις. Γέλα, πάει. Γέλα, σου λέω. Είχε ασχοληθεί κανένας για τον επιφανηλόχο. Ακόμη μέχρι σήμερα τα νομικά τμήματα των κομμάτων, ένα ένα κόμμα να βγει να μιλήσει.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 Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλή σας ημέρα από το ράδιο Άρτα στου 101,5 Με την εκπομπή στον τοίχο Θα είμαστε παρέα Καμιά ωρίτσα όπως κάθε μέρα mm -hmm. Για να ρίξουμε Καμιά ματιά που ακριβώς Βοηθάτε κι εσείς Δεν μπορούμε να ρίξουμε ματιά πια Γιατί το ποτάμι ήταν θολό Θολό και ανταριασμένο Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι Για να κάνουμε αυτή την παρέα 2681 4060 Αν θελήσετε να κάνετε κάποια παρατήρηση Εδώ είμαστε Κυρίες μου και κύριοι Μα με πήρε ένας φίλος Εδώ ο τηλεακροατής Πριν κινήσει η εκπομπή Πριν πάρει την κατημασιά Λοιπόν και με ρώτησε τι έχει χτες Λέει εξαφανιστήκατε Είναι να σου πω χριστιανέ μου Με εντολή σαμαρά εορτά Σάντα Τεοντόρα εδώ είναι η πολιούχος Τέρμα δεν γίνεται Κυνιέται φίλο 11 Μαρτίου Έδωσε και εντολή ο μεγάλος και τα σκυλιά δεμένα Γι' αυτό ξαφανιστήκαμε από τους αέριδες Μουσική Λοιπόν που λες ε, λινάρα μου Wife. Έχουμε πήξει, πραγματικά έχουμε πήξει δηλαδή ε, Έκανα δυο μέρες τώρα όπου αμολύθηκαν να πούμε... Τα αποταμίσια γη, οι σοπιές οι Και να είναι αναλύσεις Και να τα... τι γίνεται Και Βέβαια, με συγχωρείτε κιόλας Γιατί μεταξύ μας είμαστε Ο, ο διαθέτων Και την ελάχιστη πια σοβαρότητα Στην Ελλάδα Λέμε ένας άνθρωπος, βέβαια, ο οποίος διαθέτει Ελάχιστη σοβαρότητα, το να κάθεται να ακούει ε, Και αυτούς τους τύπους Οι οποίοι και αυτοί θέλουν να σε σώσουν ε, καταλαβαίνεις Ότι υπερβαίνει την... Ε τη λογική η οποία έχει εξαφανιστεί αλλά τέλος πάντων ε, να σε ενημερώσουμε και εμείς ότι το Ποτάμι είναι ένα κόμμα που έχει μπλε και μπράσινους κόκκους, τα κάνει όλα και συμφέρει ε, δεν ε, ξεγαριάζει τα πάντα θέλει λέει κυβέρνηση με 20 άτομα, θέλει αυτοδιοικητικές εκλογές χωρίς κόμματα σώπα μη μας το λες Θέλει και βουλή 200 βουλευτών. Θέλω να σου θυμίσω εγώ τώρα ποιος μίλησε πρώτος για βουλή 200 βουλευτών. Θέλει να σου θυμίσω. Άσε με σου κόψω την όρεξη πρωί-πρωί. Λοιπόν, επίσης θα δώσει μεγάλο αγώνα το ποτάμι για να πάρουν αντι αντισταθμιστικά έργα τα χωριά που έσφαξαν και έκαψαν οι Γερμανοί και επίσης θα δώσει και επίδομα ανεργία για δύο χρόνια. Απα, ορίστε! Έλα! Δεν μ' Δεν παίζει το ίντερνετ! Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δάχτυλο! Οι σατανιστές, Δεν ξέρω τι να σου πω! Δεν είναι εδώ δυστυχώ! Δεν παίζει το ίντερνετ! Την πάψαμε! Την πάψαμε! Δεν ξέρω να το φτιάξω κι εγώ. Να σε καλά Κώστα μου, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα στην Κουζάνη που δεν ακούει. Καλημέρα όσοι δεν ακούτε αυτό. Τι θα κάνει ο φίλος μου κάτω εκεί στη Νέα Ζηλανδία τώρα. Πω πω πω πω πω. ρε παιδιά. Ορίστε. Έλα. είναι αυτό το ίδιο. Μάλιστα, ναι, το είδα. Το. Ναι. Και. Περίμενε λίγο. Στο λέει, Μάστερ. Μάστερ, Μάστερ, Ξάστερ. Πού master, Μάστερ, είναι που ειναι η μαστερ Ναι. Α, να πατήσω. Λέει. Λέει Το μάτσα Ναι και ένα πράγμα που είναι σαν καμίλα. Λέει πω β高... δεν βγάζει τίποτα, όχι. Δεν βγάζει τίποτα. Και, βίντεο, είτε άλλη, δηλαδή. Τι να κάνω τώρα εγώ εδώ. Ναι, να σου πω. Κοιτάξει μακάρι να είναι έτσι Τώρα αυτό το Ιντερνέδιο το ε, Έγινε να είσαι καλά Λοιπόν κάντε υπομονή Δεν μπορώ να βάλω το Ιντερνέδιο Δεν μπορώ να το βάλω το Ιντερνέδιο Στους φίλους μας Να ζητήσουμε συγγνώμη Αλλά το, το Τι έλεγα ναι, Για το ποτάμι έλεγα Θα σου δώσει και αντισταθμιστικά Έργα λοιπόν όπως λέγαμε για τα χωριά που έκαψαν η Γερμανία, Α, θα σου δώσει επίδομα ανεργία δύο χρόνια ο, ο. Επίσης θα επαναδιαπραγματευτεί το χρέος Και θα, έχει, θα σας δώσει και δωρεάν πρόσβαση σε όλους με βασικό πακέτο υγείας ε, Τώρα σου λέω, α επίσης για συγχώρετε πνίγει, ποτάμινα αυτό με πνίγει Λοιπόν για να είναι καλύτερα τα... Τα δημόσια πανεπιστήμια θα ιδρύσει και ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα δω και άδειες. Δεν θα κάνει καμία απόλυση στο δημόσιο και όλα αυτά να πούμε είναι τρομερά και φοβερά <χω> <χω> πω, πω, πω, να πούμε πράγματα και έτσι ε, το ποτάμι, οι σφιγμομετρητές της κατάστασης το δίνουν τρίτο κόμμα νομίζω κάτι τέτοιο. Μη σου πω ότι θα το οδηγήσουν και για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τι να κάνουμε φίλε μου. Τι να κάνουμε. Ζούμε μέσω μέσω Ζω... άκρατης να το πω. Γιατί να μην το πω. Άκρατη μαλακία. Με συγχωρεί. <laughs> Τι να με συγχωρέσει δηλαδή. Εμένα να συγχωρέσει. Εδώ δεν συγχωρείς αυτούς οι οποίοι στα λένε φορά παρτίδα κάθε μέρα. Στα πετάνε στη μουτσούνα. Ορίστε. Ψανά, Α, ναι. ναι βέβαια καταργεί γιατί Ποια δημοκρατία Καταργείται τη δημοκρατία εγώ Θεοδωράκης την καταργεί τη δημοκρατία Η δημοκρατία είναι καταργημένη εδώ και, Δηλαδή πρέπει να σε ναι. Λοιπόν η μαλακία να το πούμε έτσι τώρα εμένα, Αν παρεξηγείς εμένα και δεν παρεξηγείς Τον κύριο Νίκο Δήμου Είναι κύριος αυτός Είναι ο άνθρωπος της κοινωνίας Και όλους αυτούς οι οποίοι βγαίνουν και σου λένε αυτά ε, Τότε τότε μεγάλε Τι να σου πω και τι να σου ομ Α, εν τω μεταξύ σε έναν λαό ο οποίος πραγματικά δεν έχει κανένα πρόβλημα Κανένα πρόβλημα σου λέω Το τι γίνεται που λες, να πούμε με τις ε, ε, αναλύσεις ε, Μετά τις αναλύσεις ε, της Ουκρανίας τώρα, ε, Βρήκαμε το, το αεροπλάνο Και ενώ δεν έχει κανένα Έλληνας πρόβλημα κανένα σου λέω δεν έχει πρόβλημα Πού είναι το αεροπλάνο, εδώ το αεροπλάνο, εκεί το αεροπλάνο. Πού είναι το αεροπλάνο, πού είναι το αεροπλάνο, αναλύσει σου λέω. Παι, τι ειδική, αλλά κυρία μου και κυρία μου, κυρία μου και κυρία μου, οι μοναδικοί οι οποίοι ξέρουνε πού είναι το αεροπλάνο, ξέρουμε, θα μάθουμε τώρα αμέσω πού είναι το αεροπλάνο, διότι θα επικοινωνήσουμε με την ανταποκρίτριά μα, τη Φρόσο τη Μαγκουφάνα. Ελά, Φρόσο! Οτα... Ναι. 전노동당지 일비소에. 뒤에 있는 대로블라. 나는 김정은 동지께서 정치국 확대 회의를 네. 지도하시었다. 네. 회의에는 당중앙위원회 정치국 위원 후보위원들이 참가하였다. 당중앙위원회, 노동위원회, 네. 무력기관의 해당 책임일꾼들이 미... 방청으로 참. 소바라밀라. 뒤에 있는 대표들 뭐야? 메다로블라. 조선민군 장병들 전체 이민들은 민족의 대국상을 당한 후 총야는 김정은 동지께 모든 운명을 전속 민물레스테티아 레프로소 추바라밀라스 에피텔로스 나보메야나 카탈라픈키 엘레네스 그는 한 철학이 위한 투쟁을 힘있게 벌여 나가고 있다 그런데 최근 당에 발견된 우연분자 이색 분자들이 이 종유의 중대한 역사적 시기에 당의 유일적 형드를 거세하려 들면서 ναι, ναι. Λοιπόν. Τι λε, ρε φρόσο να πούμε. Και εδώ λέγανε άλλα οι αναλυτέ. Ευτυχώ που μα διαφώτισε. Αλλά να σου πω κάτι, ευχαριστούμε πολύ. Μάθαμε για το αεροπλάνο. Μήπω μπορεί να μα πει δύο λόγια για το τι θα κάνει ο Σαμαρά μετά όταν να τελειώνουμε. Ναι, για πε μα. Σομψίγω κατέφε μη μολλε μα εντάξει εντάξει εντάξει Τώρα αντιληπτήκει μόνο μπράβο αυτό δηλαδή δεν το για την υπόθεση αυτή που παλεύει ο Σαμάρα, ναι, ναι. Για πε μα. Καλά, τέλο πάντων, εντάξει, αυτά ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Δύο λόγια για το ποτάμι πε μα γιατί στοιχίζει και η σύνδεση να πούμε, Για μα εκπρόσω για το ποτάμι, δύο λόγια. Αυτό το 2014. Τι μου λε! Τόσο το που Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Τα εμπεδώσαμε όλα. Μη φωνά, Μωρή. Εντάξει. Τα είπαμε. Λύσα. Πώ τη πήρε πατριωτικά η Φρόσο. Αυτά ήτανε κυρίες και κύριοι η πραγματική δημοσιογραφία από την συνάδελφο Φρόσο Μαγκουφάνα απεσταλμένη της εκπομπής Μουσική Σούπερ Αναλήτρια Νομίζω ότι πια όλοι έχετε καταλάβει όλοι έχετε καταλάβει τι γίνεται ε, για το... όχι μόνο για το αεροπλάνο μάθατε τα νέα μάθατε και τη... τελειώνει το θέμα όπως μας είπε Φρόσο με το θέμα τη αμορρά επίσης διαφωτιστήκατε πλήρω και για το ποτάμι οπότε τι άλλο θέλετε τώρα να, τώρα κοίταξε να, να κοιτάς εσύ τώρα ε, διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στο, στο Ελλαδισταάν εδώ μιλάμε τι μας, είπανε, μας είπε ο κύριο Δήμου ότι απευθύνεται στον Έλληνα του 2050 το ποτάμι και κάθεσαι εσύ τώρα και σου φαίνεται απίστευτο ότι η ΓΕΣΕ δηλαδή σήμερα, αυτά είναι τελειωμένα τώρα και οι ΑΔΕΔΗ προτείνουν τι προτείνουν για τους ανέργους αυτό που προτείνουν λοιπόν βασίζεται σε μελέτη του Ιστιτούτου Λεβί. Λεβή, <Τι> να... θυμόσαστε ποιο είναι το Ιστιντού του όχι ε δεν πειράζει θυμόμαστε εμείς και προτείνει να διοριστούν από το κράτος 500.000 άνεργοι με 11 συμβάσει απασχόληση ορισμένου χρόνου καταλαβαίνεις λοιπόν που, τι, δηλαδή, να βάλω τη φρόσο πάλι να σου το εξηγήσει, όχι παιδί μου, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι το μυαλό του συνδικαλισμού, που είναι, ποιο ήταν και ποιο θα είναι, μέχρι να εξαφανιστεί εντελώς, τούτο ο τόπος να τελειώνουμε, θέλει λέει 11 μήνες συμβάσεις απασχόλησης να διοριστούν, Αυτά μας έλεγε το Ιστιτούτο Λεβί, που το Ιστιτούτο Λεβί το είχε καλέσει ο Τσίπρα και η παρέα του και η αυγή στο μέγαρο μουσικής. Τα θυ... εντάξει, τα ξεχνά τώρα, τα θυμάσαι. Έτσι λοιπόν από τα πεντάμινα της ελεημοσύνης των μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίε τα βουτάνε μαζί με τους Δήμους, άγρια, αυτές αυτέ τις ελεημοσύνες φτάσαμε στα εντεκάμινα με δανεικά λεφτά. Να δανειστούμε κι άλλα Να διορίσουμε 500.000 ανέργους Με 11 μήνες συμβάσεις Ορισμένου χρόνου Γιατί είναι, αν είναι αορίστου Τι θα κάνουν Θα πάνε στα δικαστήρια να βρουν το δίκιο τους Αυτά προτείνονται Από σημερινά μυαλά Κατάλαβες Και βέβαια θα μου πεις Όταν έχεις σημερινά μυαλά Και σχεδιαστές στο Υπουργείο Οικονομίας ορίστε παρακαλώ so my... Καλώς λε για τις βουλευτικέ ε, κοίταξε. Αν ε, ξεκινήσουν ε, και άμεσα, μέσα πέφτουν κι οι βουλευτικές, χοντρικά. Ναι, κάτι ετοιμάζουν αυτοί τώρα, μάλλον έχει. Ναι ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, καθώς. Ναι, ναι, ναι, ναι, έλα, γεια, γεια. Αμάν ναι, ρε κακούργη κι εσύ να πούμε. Τι κακούργο είσαι ρε αδερφένα μου. Μα τώρα είναι δυνατόν να πούμε να μου λε. Ε, ότι το κάνουν αυτό για ψήφους και τέτοια πράγματα. Γιατί είναι φίλε, πότε τα ξανακάνε αυτά τα πράγματα δηλαδή. Σε παρακαλώ πολύ, δες το μέγεθος της εξυπνάδας, της λύσης. Φέρε μας και άλλα λεφτά δανικά να διορίσουμε άλλες 500.000 στο δημόσιο και μου λες τώρα προεκλογικά, ορίστε, ορίστε. Ναι. Θα σου πω ρε φίλε Θα σου πω, Θα σου πω. Το ότι χέστηκαν πραγματικά για, τη... για την κατάσταση στην Ελλάδα εδώ και χρόνια Όπως πολύ σωστά το λες Και για τα ποσοστά ενέργειας Είναι γεγονός Θα σου πω κάτι πάρα πολύ απλό Επειδή παρακολουθείς Τώρα βλέπεις ας πούμε είδε και τις τελευταίες δηλώσεις των σωτήρων του ποταμιού Λοιπόν είδε τι σου λένε όλοι Όλοι Θέλουνε, εκτός του το ότι να μην απολυθεί κανένα δημόσιος υπάλληλος να προσλάβουν άλλα εκατομμύρια 500.000 ούτε ο κοίτα να δεις τώρα για να δανείζονται συνέχεια ναι εντάξει αυτό ήταν και το σχέδιο του Ινστιτούτου του Λεβί για το καινούργιο σχέδιο Μάρσαλ και όλα αλλά πρόσεξε ένας από αυτούς τους σωτήρες όλους ένας, ένας ένας δεν λέει καμία κουβέντα για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα που είναι και ο Ουσιαστικά μια χώρα. Αν δεν αναπτύξει δουλειέ, αν δεν βγάλει κέρδο από τι δουλειέ, από πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή, ξέρουμε, κατά παραγωγή, τι ανάπτυξη να κάνει, είδε κανέναν να σου μιλάει για αυτά τα πράγματα. Τους, το μόνο που βλέπει είναι να κολογλύφε το Σαμαρά με τον πρόεδρο τη Λίτλεπ, επειδή θα κάνει logistics, έτσι, και, και να, να παρακαλάει ο Χατζηδάκη του Κινέζου να αγοράσουν τα λιμάνια γκρίζα. Ε, για να βρ... Ο Βαρδετσιώτης πως τον λένε Για να βρει θέσεις λέει εργασίας Και ο Αλίστου εδώ Υπουργός πως τον λένε Κάπως τον λένε τελος πάντων Να παρακαλάει τα κοράκια τα διεθνή τους Κινέζους Να αγοράσουν τα κόκκινα δάνεια Η λογική σου τώρα Εσένα λέει ότι μπορεί να αναπτυχθεί Χώρα χωρίς να είναι Αναπτυχμένος ορίστε Ο Ανδρέας Παπανδρέο Ο Ανδρέας Παπανδρέο ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι ναι, Αυτός τους έδωσε το δικαίωμα Τους έδωσε το δικαίωμα Αυτός ο σιδερένιο, Ο Ανδρέας Παπανδρέο Και η παρέα του φυσικά Το μοναδικό όνειρο που να έχουν στη ζωή Να είναι οι πειρέτες ε, κάποιου Αυτός τους το έδωσε Σου απαντώ εγώ δηλαδή Εσύ με το μυαλό σου μπορεί να έχει άλλα Ξέρεις εσύ καμία χώρα στον κόσμο η οποία να, στηρι... να... να έχει ανάπτυξη διορίζοντας και διογκώνοντας το δημόσιο, το φτιάξτε κράτος του Στάλιν, εντάξει, το φτιάξτε κράτος, λοιπόν, οδήγησε την κατάσταση εκεί που την οδήγησε. Όπως την οδήγησε και εδώ που την οδήγησε με το δεύτερο φτιάξτε κράτος του, χώστε κράτος του Ανδρέα του Παπαανδρέου. Ένας από βγή... βγήκε να μιλήσει βγήκε να μιλήσει για την πραγματικότητα, παρακαλώ. Κάτω τα χέρια από τη λαϊκιά δημοκρατία ρε Μη με τσατίζεις θα ξαναπάρω τηλέφωνο τη φρόσω Λαγιά Κάτω τα χέρια ρε απ' τη λαϊκιά δημοκρατία Εν τω μεταξύ ξεπατώθηκα στο γέλιο Ηρωνευότανε οι Ελληνάρες Έκανε εκλογές ο Κιμ πάνω στη Βόρεια Κορέα Και πήρε λέει 100% Άκου τώρα Ορίστε παρακαλώ όχι Δε σα... ε... Στη Σάντα Τεοντόρα Ναι Α σ' έπαρα Είναι χριστιανοί όλοι μαζί Είναι. Είναι. Γεια σου σωστά Σωστέ Έλα, Έλα. Είμαι πειραματό, τώρα δεν ξέρω. Είναι... Ναι, ναι, πόπα φου. Ναι, τέλος, τέλος. Κανένας δεν θα είσαι άνεργο, έγινε. Τάσε καλά, φίλε. Λα, γεια σου, ρε φίλε, γεια σου. Τι φωνάζει μου λέει, εγώ δεν φωνάζω μωρέ, τα αυτά με... δεν τους είδες μου λέει χθες τη Σάντα Τεοντόρα που ήταν αγκαλιασμένοι όλοι, δεν τρέχει τίποτα, όχι δεν τους είδα. Ειλικρινά σου μιλώ, αγαπητέ μου φίλε, μου προκαλεί μια αναταραχή στο στομάχι αυτή η εικόνα και με συγχωρεί για το πρωινόν. Λοιπόν... Να επανέλθουμε. Και τα 35 εκατομμύρια που δίνουν σε μη κυβερνητικέ οργανώσει για τα πειράματα και όλα. Τι 35 εκατομμύρια. Τον άμπακο τρώνε. Αλλά σε ρωτάω τώρα, εσένα, Εσένα, σε ρωτάω. Άκουσε κανέναν ή υπάρχει περίπτωση να αναπτυχθεί μια χώρα εάν δεν αναπτύξει την ιδιωτική πρωτοβουλία. Υπάρχει τέτοια περίπτωση. Υπάρχει μία στο τρισεκατομμύριο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα να πάρει τα, τα κεφάλια τη ΓΕΣΕΕ και τη ΑΔΕΔΗ. Να τα ανοίξει, θα οικονομήσει δισεκατομμύρια, διότι το μυαλό το οποίο διαθέτουν, κατάλαβε, είναι ανύπαρκτο, είναι σαν, το... σαν αυτά τα πολύτιμε πέτρε, ρε παιδί μου. Και όσο πιο λίγο είναι, τόσο πιο ακριβό είναι. Είναι δυνατόν και να τα λένε αυτά. Εξάλλου πριν πόσους δεν πέρασε ένα μήνα, που είχαμε τον αλήστου εκεί, το σύμβουλο, που είναι νέο άνθρωπο του Υπουργείου Οικονομικών, που σου έλεγε να πούμε να πηγαίνουν οι Έλληνε να δουλεύουν κανένα χρόνο-δυο. Χωρίς μεροκάματο, χωρίς ασφάλεια Για να καταπολεμηθεί η ανεργία Μα αυτά που πας Που πας Θα μου πεις έχεις τώρα σωτήριε, έχεις τα ποτάμια Έχεις διάφορα άλλα Αλλά από ό,τι μεγάλε Μα ποτάμι είναι Μα ελιές είναι Μα κουκούτσια είναι Μα ό,τι είναι, είναι Ανακυκλώνονται τα ίδια σκατά Παρακαλώ Ρε φύγε από δωρε. Εσύ είσαι εναντίον τη λαϊκά δημοκρατία. Φύγε, από... φύγε, φύγε. φύγε από δωρε. Φύγε από δωρε. Φύγε από δωρε. να πούμε τη λαϊκά δημοκρατία. Τι είναι αυτά που μου λε. Τι είναι αυτά που μου λε. Ε, Υπά... βέβαια σου είπα μεγάλε. Εμεί λογικά δηλαδή πρέπει να κάνουμε ένα κόμμα. Να μην το πούμε ποτάμιρε, παιδί μου. Κατάλαβε με όλα αυτά. Ανακυκλώνονται όλα αυτά τα προσώπατα όλα αυτά τα προσώπα τα οποία πήρανε ενεργό μέρος έτσι δεν είναι, είναι είναι η πραγματική δολοφόνη μιας κοινωνίας ανακυκλώνονται αλλάζουν πρόσωπα, αλλάζουν μέτωπα αλλάζουν ονόματα, ποτάμια κλπ. Εμείς λοιπόν λέμε να δημιουργήσουμε και να τους καλέσουμε σε ένα πανε, πανεθνικό κόμμα και να το ονομάσουμε Βόθρος τι θα λέγατε δεν του ταιριάζε καλύτερα να, να μπουν όλοι μέσα αφού θα τους ψηφίσετε ούτως ή άλλως. Θα τους ψηφίσετε βέβαια όχι με το χέρι, αλλά με ένα σημείο του σώματος από το οποίο αυτοί μιλάνε αντί να χέζουν και να κλάνουν. Παρακαλώ, όπως τη λέω πρώην προορίστα. <Και> Έλα ρε φίλε. Καλά, εσύ τι κάνεις. Κάτσε ρε φίλε, πώς δεν θα σου έχουμε επιδότηση. Κάτσε ρε φίλε να πούμε, σε παρ. Θα σου πω ποιο θα το πρόγραμμά μας Λαγιάγια Ο πρώτος ομαδός του κόμματος του Βόθρου Θα κάνουμε δηλώσεις Οι δηλώσει θα είναι η ήχοι Οι οποίοι αναγκαστικά βγαίνουν Από το σημείο του σώματος με το οποίο μιλάνε αυτοί Λοιπόν όταν κάνεις την πράξη που κάνεις Για να οδηγήσεις τις δηλώσεις σου στο Βόθρο Αυτό δηλαδή κάτσε μεγάλενα Κάτσε ρε μεγάλε, πόσο ακόμα δηλαδή Πόσο ακόμα θα είμαστε εμείς Οι αντιδραστικοί Οι, οι άνθρωποι οι, οι, τις, Που δεν ανήκουμε σε αυτή την κοινωνία Λοιπόν Και όλα αυτά τα σουργούνια Τα σέρπιτα, να το πούμε έτσι Θα αντιπρο Εάν είστε με αυτού, ίδιοι είστε ακριβώ. Χωρίστε παρακαλώ Οπα, Ωπα, Ωπα μεγάλη, Μπράβο, σωστό, σωστό, σωστό Δεύτερος ψήφος για το... Δεύτερος μάλλον ε, συνδημιουργός του κόμματος του Βόθρου Ε, σε παρακαλώ πολύ Πόσο ακόμα πια Να βλέπεις τον το πεδεραστή, Πρώτη Μούρη στασίδι, Λοιπόν με εξασφαλισμένη την, ε, ε, το πρώτο τραπέζι πίστα Παράδεισος Και εσύ είσαι ο, ο αντικοινωνικό Ενώ αυτό είναι ο κατάλαβες που συμμετέχει και στις εκλογές ο άνθρωπας Σε παραγκαλώ πολύ τώρα Πως η λογική να μας έχει μείνει Α, Για τη σοβαρότητα δεν μιλάμε πια Πως η λογική Μη με τσαντίζετε γιατί θα σας ξαναβάλω τη φρόσω Λοιπόν ε, βέβαια ε, Σκατά εδώ, σκατά εκεί Σκατά και παραπέρα Σκατά στις νύφις το βρακί και του γαμπρού τη βέρα Το θέμα λοιπόν δεν είναι ε, ε, Εάν ε, Κάτσε μισό λεπτό Τι θες ποιο είναι εδώ ορίστε Ορίστε ποιο είναι Μας πήρε το ποτάμι Μας πήρε you know ο ποταμός ρε Θες να τα ακούσεις ε Θες να τα ακούσεις Αυτό είναι κλεμμένο. Έλα εντάξει έγινε έλα γεια φίλε αυτό είναι Σύμφημα το οποίο το ποτάμι Το κλέψε ο Θεοδωράκης Από την ιδέα που είχαμε εμείς για τον προεκλογικό αγώνα του Πολύδωρα. Εσύ τώρα να πούμε, Θε μας πήρε το ποτάμι. Τι σου έλεγα, Α, σκατά. θα στο βάλω μετά το ποτάμι. Σκατά εδώ, σκατά εκεί πέρα. Πήξαμε στο σκατό σήμερα. Γι' αυτό, είδε έρχεται και η δημιουργία του κόμματο του Βόθρου. Λοιπόν, πλημμύρισε ο Βόθρος τη Βουλή, δεν σου κάνω πλάκα. Θα πληγούν μέσα στα σκατά του. Πριν δημιουργήσουμε το κόμμα του Βόθρου εμεί. Θα πληγούν μέσα στα σκατά του, δεν σου κάνω πλάκα. Έτρεχαν οι βουλευτέ, οι βουλευτέ μα, επειδή η μητούλα τους είναι μαθημένη στο στη στο Σαρνέλ Νούμερο 5. Ήταν αποπνικτική η ατμόσφαιρα από το σκατό. Φαντάσου τι τρώνε και τι χέζουν εκεί μέσα. Δεν σου κάνω πλάκα, ρε Μεγάλε. Πλημμύρισε ο, ο βόθρος της Βουλή. Έγινε της ρεπούσι το κάγκελο, σου λέω. Επικράτησε χθε το μεσημέρι πανικό. Βρώμα και δυσοδία Η πραγματική δηλαδή μυρουδιά και η εικόνα ανεδίθη χθε στην βολή των Ελλήνων Λοιπόν, βρώμα Ο πρόεδρος ο τι θα παρολίγο λέει να λιποθυμήσω από τη μυρωδιά Ο άνθρωπος ξέχασε ότι, δεν, ξέχασε ότι μεγάλωσε με και τον Α, Θα μου πεις αυτόν τον τα σκατά πρέπει να βρουμάνει ιδιαιτέρως δεν μπορούσα να πνεύσω Πω πω Βρώμα Αυτές είναι δηλώσεις πολιτικού τώρα Σου ερχόνταν όντως να, δει, να λιποθυμήσεις Έλεγε σε συναδέλφια, Αχ τι θα κάνουμε Μετά ε, ε, ε, Ο κύριος Τασούλας Σε Θεογιαννιώτης προ, Προσήλθε Καμαρωτός να επιδείξει ο συναδέλφος Ένα ελβετικό ρολόι Ετσι θα τους επι, επιδείκνει ο Τασούλας εγώ πω Σιμάξερε Αλλά βρώμαγε ο τόπο! Του το είχε κάνει δώρο ο σαβέρο αυτό yeah. Ποιος θα το το κάνει δώρο Ο αείμνηστος Άρης yeah. λοιπόν πουλάες Εγώ δεν σου κάνω πλάκα σου λέω. Πνίγηκαν στα σκατά τους χθες yeah. Οπότε λοιπόν Θα πάρουμε και τις δηλώσεις τους Και θα τις κάνουμε Προεκλογική ε, Πως τη λένε ε, Πες τι είναι, μωρέ, Προεκλογική καμπάνια Για το κόμμα του Βόθρου Αι το παιδιά βοηθήστε ρεις το παρακαλώ. Ναι, ρε. Ναι, ρε, ναι, ρε. Ναι, ρε, ναι. Λοιπόν μάγες από καλά εδώ τηλεακροάτες. Είμαστε στο 2014 think. και η βουλή δεν έχει πώς το λένε ένα δίκτυο, δίκτυο βόθρο το καταλαβαίνεις; Έλα παρακαλώ. Τι γιατί; Καλός, καλός. Λοιπόν έχουμε έναν τυλιγμένο Πάρε το ποτάμι λίγο και τα λέμε. Σας ζητώ να εκτιμήσετε Ειλικρινώς σας ζητώ να εκτιμήσετε My Homies My Cassie At the fullium. Σα σας ζητώ να εκτιμήσετε Σ' άλλους Ότι Πάσχουμε Σουπρέμα Λέξες His Master's Voice this. Ως κράτος Ως κοινωνία Ως διοικητική δομή Από τους εργάτες εντός εισαγωγικών του πεδίου Come for the Ease is... Life after death Κι όσα δει την κομμένη γράνα Γράνα, γράνα Που σημαίνει υδραγωγός Που καταστρέφει το νερό Το έδαφος ναι. Και ύστερα κόβει, γλύφει και κόβει την άσφαλτο uh -huh. Σουπρέμα λέξε έστω ναι. Τα τωτατών τα τα τωματή Και θα έρθουμε εμείς ύστερα Illusion of omnipotence Οι συμβαρύτες πολιτικοί της μαλφακότητα και της τριφυλότητας και των σχεδιασμάτων έχασαν έχασαν από τον κρότονα. θα έρθουν οι σιβαρίτε πολιτικοί να πούν There is life after death εδώ δισεκατομμύρια εκατομμύρια στη Τζακώνα πρέπει να καταβληθούν τάχιστα γιατί ο δρόμος τριπόλεος Καλαμάτας κάνει Mobility, το εγχείρημα είναι η κασίμα. Εξαιτία τη διακοπής από το νερό, αλλά και στη μαλακάσα το ίδιο είναι. Του σου πρέμα Τα τότε τα τόμα. Την κήκυμα πήρε το ποτάμι, μα πήρε. λοιπόν το κλέψο Θεοδωράκης Αλλά πέφτουν τα συνθήματα βροχή για το κόμμα του βόθρου. Χέσε ψηλά και αγνάντευε. Ορίστε παρακαλώ, Τι φρώσο, Τι φρώσο. Αμέσω, αμέσω, αμέσω. Έχω τετρελαθεί σήμερα, πάει λαλίσατε. Λοιπόν, τηλεακροατή. Μου λέει άμα δεν μου βάλει στη Φρόσο δεν έρχομαι στο Βόθρο Μπορείστε παρακαλώ <laughs> Έγινε έγινε έγινε Πέφτουν βροχή τα μηνύματα Νέο μήνυμα από φίλο τηλεακροατή Για το κόμμα του Βόθρου Μικρό κατό, μεγάλη βρώμα Εδώ είμαστε κυρίες μου και κύριοι Νομίζω ότι το κόμμα Θα, θα σαρώσει Θα σαρώσει Μπορείστε παρακαλώ Ωχ, καλό μ' άρεσε Άλλο σύνθημα Τρώει κατά ο χάρος. Τους πεθάναμε τους ποταμίσκιους Του, Αλλά θα μου πεις Και πού θα καταλήξουν οι ποταμίσχοι Στο δικό μας βόθρο θα πέσουν Κυρίες μου και κύριοι και αγαπημένα μου Ελληνόπουλα ε, Αμέσως να βάλουμε το φίλο να το εξηγήσει τι είπε ο Μωρί Φρόσο <ΣΣ1> Ξαναβιές μωρί αέρα και ξήγα τι είπε στον άνθρωπο Τι είπε ο 손동당 성치 확가 12월 8일 형용수 μασ 1 Τσούτσε, <εκεί> τσούτσε, <εκεί> τσούτσε, <εκεί> τσούτσε φρόσο, τσούτσε Τσούτσε σου λέω πάει λαλίσαμε Τσούτσε φρόσο Κυρία μας και κύριέ μας έχουμε όμως Κοιτάξτε, όταν είσαι τουβλίνο τουβλίνος <τουβλήνος> Είσαι στο δουβλίνο ε, ε, Καταλαβαίνεις, ο άρχοντας των δαχτυλιδιών Τι είναι των δαχτυλιδιών Ο άρχοντας της πολιτικής. Σου μιλάω για το τουβλίνο Τσίπρας το Τουβλίνο Τσίπρας λοιπόν πήγε στο Δουβλίνο όπου τους είπε «Ρε παπάρες Ιρλανδοί, ο Μπόνος, ο Μπόνος δε, που τον έπιασε ο Μπόνος για το Μαντέλα θυμόσαστε σας είπε τη μισή αλήθεια. Μπορεί να σας είπε ότι μας γάμισε το Δημεθνές Νομισματικό Ταμείο γιατί έτσι το είπε ο Μπόνος αλλά σας είπε τη μισή αλήθεια. Θα σας την πω εγώ όλη την αλήθεια είπε ο Τουβλίνος, ο Τσιπρίνος. Λέει σώθηκαν και οι τράπεζες. Α πα, πα, πα, πα, τύπο Είσαι σωσμένος ρε Του βλήνει από εδώ Φωτάμια από εκεί Μόνο ένα σώμα θα σε σώσει. Βόθρος Για την απόλυτη σωτηρία σου Βόθρος Παρακαλώ Ναι ναι ναι η είναι πίτα, είναι πίτα λέει Ξεστόκαρυγκίνες να πούμε από τις μαλακίες που άκουσα Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, μιλέσαι τέτοιες κουβέντες Δεν είσαι άνθρωπο της κοινωνίας άμα λες τέτοιες κουβέντες Βόθρος Χέσε ψηλά και αγνάντευε Για να το ευχαριστηθεί Βόθρος Χέσε ψηλά και αγνάντευε Συνοδηπόρο, Ο Νίκος Τρίμου Λοιπόν, τι σου έλεγε, α, κοίτα να δεις τώρα, να δεις, να δεις και αν είναι κοινωνία Βγήκε ο, ο Παναστάτης ο Κουφοντίνας και έγραψε βιβλίο Αν βέβαια δεν το παίρνανε αυτό το βιβλίο να το κάνουν έτσι όπως Να το αναλύσουν κι αυτό και να, να οριώνται όλοι Δεν θα τα γόραζουν τη μάνα του Κουφοντίνα γιατί καταλαβαίνεις να πούμε Τι μαλακίες να διαβάσουν Και όμως ο Παναστάτης Κουφοντίνας ο οποίος όλα αυτά τα έκανε για τη λαϊκιά επανάσταση Ναι το έδωσε στον ιδιωτικό εκδοτικό οίκο του Λιβάνι να οικονομούσουν ομού και οι δύο μαζί. Θα μου πει τι να κάνει; ε, Δεν είμαστε στην εποχή που θα έβγαινε όπω έβγαιναν οι Κινέζοι στην εποχή του Μάο με τις εφημερίδες τίχου. Έτσι, για να τα γράφει στον τείχο κουφοντίνα. Θα μπορούσε, λέμε τώρα ρε παιδί μου, λαϊκό επαναστάτη, επειδή έχει και τα Ιντερνεδιά του και τέτοια, να τον πετάξει χύμα στο διαδίκτυο. Μη και δεν εσύ ποσο ο Κουβοντίνας για το 45 mm. Ναι, σου λέω, το 45 ναι. Mm. κυρίε μου και κυρίε μου, είπαμε ότι όποιος βρει ίχνος σοβαρότητος πια σε αυτή την κατάσταση, ορίστε παρακαλώ. Mm. Mm. Ποιο ναι το... ναι mm. Ναι μόνο, ναι μό. τι να πεις τώρα και τώρα Βέβαια εκείνο που έχει σημασία είναι το εξής Ότι όλοι αυτοί, ο μου και όλοι μαζί Έχουν απέναντι κάποιες μυριάδες Μυριάδες τώρα, οι κατοντάδες χιλιάδες Που συνεχίζουν να τους δουλεύουν ασταμάτητα Διότι όπως λέγαμε και προχθές, Δεν βγαίνουν τα νούμερα ρε παιδιά Δεν βγαίνουν με τίποτα τα νούμερα δεν βγαίνουν. Να είσαι 1,5 εκατομμύριο άνεργο, να έχεις 250.000 συνταξιούχους οι οποίοι δεν πήραν, έχουν 2 χρόνια να πάνουν τη σύνταξή του. Να έχεις το να έχεις τάλα Αν τα μετρήσει αυτά, ξεπερνάνε τα 2,5 εκατομμύρια. Το εκλογικό σώμα πόσο είναι ρε παιδιά, είναι 3, 3 εκατομμύρια. Ποιοι διάολο του στηρίζουν όλους αυτούς. Ποιοι ακριβώ του στηρίζουν. Πώ του δουλεύουν Α, αυτοί οι λίγοι όλους αυτούς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και όμω γίνονται. Γι' αυτό σου λέω. Βόθρο για να σωθούμε ομού και όλοι μαζί. Λοιπόν, λέγαμε για τη μικρή και τη μεγάλη ΔΕΗ, η τέλος η μικρή ΔΕΗ, να λέμε και καμιά είδηση, πέρα από τα κόμματα που φτιάχνουμε, ε, η οποία είναι η σημαντικότερη από όλη την επιχείρηση ηλεκτρισμού, δόθηκε το πράσινο φως για το πρώτο τρίμηνο του 2015 να δοθεί εξ ολοκλήρωση άντε με το καλό να γίνει και καμιά αύξηση στο ρεύμα, γιατί όπω μα είπε και ο ο προηγούμενος πρόεδρος της, Ιονιν ότι οι Έλληνε πληρώνουν το φτηνότερο ρεύμα σε όλη την Ευρώπη ο Μεν, ε, οικονομολόγος του ΣΥΡΙΖΑ μας λέει ότι είμαστε ο Σταθάκης ε, ε, δεν υπορεφορολογούμαστε όπως το μας λέει και ο Στουρνάρας ο άλλος μας λέει ότι πληρώνουμε φτηνό ρεύμα και βέβαια όλοι μαζί αυτοί, ορίστε παρακαλώ Καλημέρα, <Καλημέρα> Καλώς το τι μα ακούς, άνοιξε ο Ιντερνέδιος Μα ακούσαμε το ερνέδιο τι έγινε α ήτανε α αράγκε ήταν σαντανιστές στην ΕΣΥΑΕ Ναι βάλιστα πώ είσαστε εσείς τα καμένα βούρλα εκεί είσαστε όλα καμένα ή τα, τα, τα βούρλα Να σε καλά ρε φίλε να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλά Καλή σου μέρα, καλή δύναμη Καλή σου μέρα Ο Μιχάλης από τα καμένα τα βούρλα Τα καμένα βούρλα Μάλλον η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει ο όνομα Λοιπόν, τέλος πάντων Πάει δε η, λοιπόν Α, και λέγαμε, λέγαμε, λέγαμε Τι λέγαμε, ορίστε παρακαλώ yeah. yeah. yeah. Τάει, <σκέντλες> δεν καταλάβα τι μου πες Μπράβο, μπράβο ρε, μπράβο, σωστός, σωστός. Εσύ να πούμε είσαι χθρός της λαϊκιάς ε, τέτοιας, σε πήρα χαμπάρι, σε πάρει χαμπάρει. Αλλά πού θα πας, θα σε χώσουμε στο βουβόθρο. Ορίστε παρακαλώ. <laughs> <laughs> Δεν έγινε. <laughs> τα καμένα βούρλα τα οποία ακούν τα ποτάμια και όλε αυτού του σωτήρε και τα χεσμένα βούρλα τα οποία είναι μέσα στη βουλή πια μετά την πλημμύρα του... του Βόθρου στη Βουλή χθε. Άκου πλημμύρισε ο Βόθρο. Μιλάμε τώρα γι' αυτό ρε το ποτάμι απευθύνεται στου Έλληνε του 2050. Δεν θα έχουν βόθρους τέλο πάντων δεν θα χέζουν. Κατάλαβε οι Έλληνε του 2050, πολύ σκάτω ό,τι έγινε σήμερα. Φίξαμε στο σκάτω. Λοιπόν που λε, Ελληνάρα μου, ορίστε παρακαλώ. Ε, το κόπρο του Αυγία έλα, έλα ο κόπρος Έλα ο κόπρος Λοιπόν Πάει που λες η ΔΕΗ Και θα δώσουνε λέει μαζί με μα, τη ΔΕΗ και το πελατολόγιο Χωρίς φυσικά την έγκριση των πελατών Στου νέου ιδιοκτήτες σιγά μη σου ζητήσουν και την έγκριση γιατί ρε σου ζητάν την έγκριση όταν σου βάζουν εκεί πέρα τόσα υπέρ απορών κορασίδων τόσα υπέρ μεταφοράς τόσα υπέρ πασών των ρωσιών πλέρονε σου λένε μαλάκα χεσμένε πλέρονε αυτό είναι το θέμα πλέρονε και πάλι εγώ επιμένω ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα αλλά τέλος πάντων τι να κάνω είμαι ό,τι θέλω λέω κυρία μου και κύριέ μου μη μου λες τέτοια Αγόρασαν 6.000 τετραγωνικά μέτρα στη Βασιλίση Σοφίας ο, Η μεγαλύτερη αργεντίνικη εταιρεία παραγωγής και ηλεκτρικής ενέργειας ε, Αμάν Είχε αγοράσει και, δε, και ένα 10.000 τετραγωνικά μέτρα κίνητο Ο, ο Μάρκος ο Μιντλίν Ο οποίος είναι συνεργάτης του Σόρος Και έχει τη λέει μαζί, μόνος του Ναι Τη μεγαλύτερη Αργεντίνικη εταιρεία παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας. Καλώς τα παιδιά. Καλό τα παιδιά. Τι να κάνουμε μεγάλε. Εμείς εδώ έχουμε το φωτόπουλο να ανεβαίνει στα κάγκελα και την ΓΕΣΕΕΝΑ σου λέει προσέλαβε 500.000 δημόσους υπάλληλους. Χωρίστε. Μπράβο. Σωστό. Σωστό. Σωστό. Σωστό. Σωστό. Μια νύχτα μαγική. Σαν την Αργεντινή θα γίνουμε, αλλά το ανάποδο. Ωστόσο, τηλεοακροατή. Ωρε, μα πήρε το ποτάμι. Ναι, Ορίστε, <ορίστε> παρακαλώ. <ορίστε> Είσαι πίσω. <ορίστε> Είσαι... <ορίστε> θα σου εξηγήσω αμέσω. <ορίστε> θα σου εξηγήσω αμέσω. Βρε, βρε, εχθρέ τη λαϊκιά δημοκρατία. Με ρωτά αν θα φέρουν ζάχαρη να καίνε από τη Βραζιλία. Η βασιλή τη Σοφία, ξέρει που είναι. Είναι δίπλα στη Βουλή. Τι θα γίνει όλο αυτό το μεθάνιο από το βόθρο της Βουλής ρε. Ποια κρυμαία ρε και ποι, ποια ουκρανία ρε. Εδώ έχουμε πια το, το κλανικό αέριο, το χεστικό αέριο των βουλευτών. Μιλάμε ότι θα κάνουμε εξαγωγές, θα γίνει ορίστε, ορίστε πρωτογενής παραγωγή. Έχουμε πια να πούμε αέριο. Απ' το βόθρο της Βουλής τώρα σου λέω. <Το> Τελείωσαν τα πράγματα μεγάλε. Θα έχουμε πνιγεί στο σκατό μας Και δεν το έχουμε πάρει μυρουδιά Παρακαλώ, καλό αυτό να το γράψω Ναι, μπράβο, μπράβο Μπράβο, μπράβο Αναμιγνία, καλά έχεις δίκιο τηλεακρότη Δεν έχεις μόνο και τους λαϊκούς κόλλους Που είναι από το κουκουέ, έχεις και ευγενεί κόλλους Ευγενεί αέρεια Όπως της ημιάς του κουκού πώ τη λένε εκεί Βαθύς πόση λεμονιέ τρέλα παγούρες. Τεράκτη. Τεράκτη. Νέλα γιόρτο. Όχι ρε την καλή ρε Ε τώρα ρε. Αυτά είναι πίσω ρε. Ε. Ναι. <laughs> έγινε, έγινε. Για. Yeah. Ρε, τι, τι, τι να σου κάνει ναι, η καβαλίνα της Αγγελάδας Εδώ μιλάμε ότι έχεις ευγενή κατά αέρια Εκεί χέζει η βαστισμιά του κοκού Δεν θα μου πεις Μπορεί να χέζει και μια λαϊκιά επαναστάτρια Όπως είναι η Γιάννη Κανέλη ε, Ξέρω εγώ τώρα, ας πούμε, τώρα δε, θες, θες να ξεχωρίσεις και τους κόλλους ρε μεγάλε Αμάν πια να πούμε Ωπαπα Μιλάμε μεγάλε Αυτή είναι τελειώσαμε Πάει τελειώσαμε Ορίστε παρακαλώ Α, ναι, ναι, ναι. <Ρι> σωστά, σωστά. Γι' αυτό έχει δίκιο, τη λέει η μου. Γι' αυτό ο Κουρέλης μα μιλάει για τον τρίτο κόλλο. Παντού υπάρχει ένα κόλλο, τέλο. Παντού υπάρχει ένα κόλλο. Του αλλονού ο κόλλο, πώ λέει, έπαιρνε 500 ευρώ. Ε, πήγαινε να πούμε, τώρα είναι πολιτικό και αυτό. Του αλλονού ο κόλλο κάνει έτσι. Κόλλο εδώ, κόλλο εκεί. Σκατά, εδώ πήξαμε. Έχουμε πνηγύρε. Η δυστυχία είναι ότι έχουμε πνιγεί στο σκατό τους και τους ανεχόμεθα ακόμη κυρία μου και κυριέ μου Α, πάλι 2,6 εκατομμύρια φορολογούμενοι Κοίτα να δεις τώρα Ορίστε παρακαλώ Αμπραβε Τώρα θα του γράψω σήμερα αυτό yeah. Yeah. Σήμερα έχει Σου λέω μπε σε κανένα δύο ώρες και διάβασε το τι έχω να γράψω στο site Λοιπόν, στον στο τοίχο, σε κανένα δύο ώρες θα το έχω έτοιμο το αρθράκι, λοιπόν. 2,6 εκατομμύρια φορολογούμενοι, Έλληνες, μη με χρωστάνε 63 δι στην εφορία. Μη μας λες τώρα να πούμε. Τι, χρωστάνε. Επειδή δεν μπορούν να τα πληρώσουν. 2,6 εκατομμύρια. Αυτοί οι 2,6 εκατομμύρια τώρα να πούμε είναι με το Σαμαρά, με τον Κουρέλι, με το Βοτάμι, με τη Λίμνη, με το... Δεν βγαίνουν σου λέω τα κάθε συμβαίνει δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Άσε που ξεκίνησε και ο αντικαπνιστικός νόμος. Απαγορεύεται ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους. Με, με το κάπνισμα. Ωραία τι έχω να τραβήξω. Θα πατήσεις στον, εξω... στον αντικαπνιστικό νόμο τώρα ο καναλάρχης. Πω, πω, πω, πω, πω, θα αποπεί και με τον νόμο δεν καπνίζεις. Παπα τι τραβάω. Τι θα τραβήξω. Οχ, κυρία μου, κυριέ μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Και ενώ, και ενώ, και ενώ χτυπάει το τηλέφωνο, ορίστε παρακαλώ. Ναι. Ναι, ναι. ναι, ναι, Να είστε καλά, χτύπησε το τηλέφωνο. Λοιπόν, ευτυχώς δεν φάγαμε κανένα χέσιμο. Το δυστύχημα είναι ότι ακόμη δεν τους έχουμε χέσει εμείς. Πολύ σκατό σήμερα, ορίστε παρακαλώ. Δεν τη βρίσκουν καλή Αντί να πνιγούμε στο σκατό μας Θα πνιγούμε στον καπνό μας Άσε με ρε Έλα να σου πω δυο πραγματάκια Πριν κλείσουν οι Τρία Ολυμπιακά ακίνητα πάνε, το Ξενία του πλαταμόνα τα διατηρητέα προσφυγικά της Λεωφόρου, όπου ακόμη είναι οι σφέρες απάνω, όποιος τα έχει δει, θα τις έχει δει, κτίρια και οικόπεδα στην πλάκα, τα πουλάει, τα πουλάει, ο Ταϊπέδ. Γεια σου Ταϊπέδ, δώσ' τα. το, το συγκλονιστικό όμως είναι, εντάξει πέρα από αυτά, ότι τα διατηρητέα μνημεία ε, εκεί τι προσφυγικές κατοικίες στην ε, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα πουλάνε όλα, όλα γιατί, γιατί, μη σεβόμενοι τίποτα, για να ανοίξει ουσιαστικά ο δρόμος να πουλήσουν τα πάντα, τα πάντα, τι σημαίνει διατηρητέο τι σημαίνει έτσι αλλιώ. θα μου πεις ποιος αγοράζει, εντάξει μωρα αυτή στη γωνία είναι πάντα. Μη μου λες... Κυρία μου και κύριέ μου και αγαπημένη μου, αγαπημένο μου Ελληνόπουλο ε, Κοίτα να δεις τώρα πόσα χρόνια δηλαδή οι σύμμαχοι και οι εργάζονται εντάξει για το καλό του, της ανθρωπότητας ειδικά των Ευρωπαίων και των Ελλήνων ε, Σαν σήμερα το 1854 η Ευρωπαϊκή φυσικά Βρετανία και η Ευρωπαϊκή φυσικά Γαλλία Συμμαχούν με την Οθωμανική Αυτοκρατορία Εναντίον της Ρωσίας Για τον πόλεμο της Κρυμαίας Το θυμόσαστε Και το 1856 με τη Συνθήκη των Παρισίων Η Μαύρη Θάλασσα Αποφασίστηκε να είναι ουδέτερη ζώνη Από παλιά παλιά Βέβαια αυτοί όλοι από παλιά Δεν λάβανε υπόψη τους Ότι όλα αυτά τα σημεία είναι ελληνικά Και είναι δικά μα. Σας το έχουμε ξαναπεί Είναι δικά μας Τζάπα Και μάλιστα να σου πω κάτι τώρα Να του το χαρίσουμε και το αέριο των Ουκρανών και των Ρώσων πάρτε το αέριο, έχουμε δικό μας τώρα το αέριο της Βουλής Κυρία μου, κυρία μου, τελειώνοντας σήμερα θα σας αφιερώσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι όποιος δεν ανοίξει το ραδιόφωνο του να το ακούσει θα χάσει πραγματικά διότι είναι πραγμα... μοναδική εκτέλεση αφιερωμένο σε όλους σας Δε σ' άρεσε να ζεις νοικοκυρά Σε πλάνευσαν τα πλούσια στολίκια Και πήρες από πονή Πατισανε σε κάτι νεσκάλες, κάτι νεσκάλες και παζμένες με εμισώ, και ως εσπατάνε πρέπει να μες ας το γρήγορα. και με εμισώ, και ως εσπατάνε πρέπει μέσα στο ας Το τέλος κι θα πάθεις, στη λάσπη θα βρεθείς σιγά σιγά θα τέλει στην καλύβα να ξανάρθεις, λυπάμαι όμως θα'ναι πια στη διάλεξα <βγάλη> κι άλλες μα όλες πατήσανε σε χάρκινες χάλες χάρκινες χάλες σκεπάσμενες και με χρυσό και όσες πατάνε πέφτουν και μέσα και στο τρυμό χάρκινες χάλες σκεπάσμενες με χρυσό Σπατλάνε, Απίστευτη εκτέλεση Στάθης Μιλάνος Σας λέω ορισμένα πράγματα Να τα ακούτε γιατί δεν πρόκειται Να τα ξανακούσετε πουθενά Κυρίες μου και κύριοι τέλος σε... Τέλος σε... για σήμερα Έπεσε πολύ σκατό σε... Λοιπόν α... Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο θα... θα ακολουθήσουν τα γλέντια του Καναλάρχου oh. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας για, Ιδιαιτέρως σας ευχαριστούμε για τα συνθήματα του κόμματος του Βόθρου Το οποίο θα ε, ανακοινώσουμε σύντομα Εργαστείτε κι άλλο, θα μας χρειαστούν τα συνθήματα Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την υπομονή σας, για τις παρατηρήσεις σας Και ευχόμεθα να είσαστε όλοι καλά Απαξάπατε, γεια σας και χαρά σας Το 1,5 FM στέρεο.